Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τότο το ξέρετε. Τσουρέι, σέμα, τσουρέι, τάμ. Τσουρέι, ακοβελκέι, Είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση. Βεστοέ, <starts tu> και άρα είναι σωστό ότι έχουμε στόχους από το μνημόνιο αλλά συγχρόνως διατηρούμε ως κυρίαρχη χώρα <laughs> την επιλογή να αποφασίζουμε την τελική λέξη <laughs> Να αποφασίζουμε την τελική λέξη στο πώς φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους να είναι της ελληνικής κυβέρνησης αφού έχει διαβουλευτεί και αφού έχει πάρει συμβουλές από τους θεσμούς. Μπράβο! Έτσι λοιπόν, μόλις μάθαμε ότι είμαστε και κυρίαρχη χώρα και έχουμε και κυρίαρχη κυβέρνηση. Δύο σε ένα. Όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία έξι χρόνια είναι η κυριαρχία και τη κυβέρνηση και βεβαίω της χώρας. Είναι και ο λαός κυρίαρχος, να μην το ξεχνάμε, δεν τον ανέφερω τσακαλώτος στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, αλλά εννοείται ότι ο λαός είναι κυρίαρχος, φαίνεται αυτό άλλωστε, αυτό και αν φαίνεται σε σχέση με τα τρία που αναφέραμε. Αυτό ήταν το πλήρες κείμενο, έτσι ακριβώς όπως το είπε, βάλαμε ανάμεσα τα χαμόγελα εκεί, τα γέλια, να ξεκινήσουμε με ένα μικρό ανέκδοτο τώρα ακολουθεί το μονταρισμένο έτσι όπως το φτιάξαμε αλλά δεν ξέρω αν το μονταρισμένο είναι πιο αστείο από το κανονικό Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυβέρνηση των θεσμών <Dial talkin' Hero> Ένα από τα αγαπημένα μου μυσ, μυθιστορήματα μυθυστορ, μυθυστορ, αστυνομικά είναι Always outnumbered, always outgunned. dat sam, sam, sam. Tchuray dovnits, Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυβέρνηση των θεσμών. Αυτό είναι το μοντάζ. Ότι δηλαδή λέει ο Τσακαλώτο ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση των θεσμών. Ενώ το προηγούμενο, κατά τη γνώμη μου, ήταν πιο αστείο. Κακώ σκεφτήκαμε, βάλαμε τα copy, τα paste, τα cut και όλα τα υπόλοιπα. Όχι το cut το νοσοκομείο, τα cut που έχει το σύστημα. Το κανονικό είναι πιο αστείο. Ότι είμαστε μια κυρίαρχη κυβέρνηση σε μια κυρίαρχη χώρα. Νομίζω αυτό μα ξεπερνάει, ακόμη και αυτό που το κάνουμε εμεί ω δουλειά. Βέβαια και ο Τσακαλώτο ω δουλειά το κάνει. Η Γεροβασίλη τώρα, αλήθειες μόνο, αλήθειες η κυρία Όλγα η Γεροβασίλη, δεν έχουμε πέμβει και εκεί. Προτιμήσαμε από εκεί και πέρα, μετά τον τζακαλώτο δηλαδή, τη σύγκριση των δύο, να το αφήσουμε να τρέξουν έτσι ακριβώς όπως τα είπανε από τη χθεσινή ημέρα μόνο. Η Γεροβασίλη που μιλάει για τις κόκκινες γραμμές που έχει η κυβέρνηση και από τις οποίες, το είπε έτσι, δεν κάνουν πίσω. Υπάρχουν σημεία πάρα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν Μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και τα οποία είναι ζητήματα που αφορούσαν τις δεσμεύσει τη κυβέρνηση και τις κόκκινες γραμμές που είχαν χαρακτήρα από τις οποίε δεν έγιναν οπισθοχωρήσει. Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λαό. Τι δεσμεύσει τη κυβέρνηση και τι κόκκινε γραμμέ που είχαν χαρακτηριστεί, από τι οποίε δεν έγιναν οπισθοχωρήσει. Μπράβο! Η Όλογα πρέπει να το πιστεύει κιόλα. Όχι μόνο το λέει δηλαδή για λόγου επαγγέλματο. Είναι κυβερνητική εκπρόσωπο, είχε του δημοσιογράφου απέναντι, έπρεπε να πει κάτι τέτοιο. Μάλλον το πιστεύει. Δηλαδή ότι έχουν κόκκινε γραμμέ και ότι δεν έχουν οπισθοχωρήσει πίσω από αυτέ τι κόκκινε γραμμέ. Όλο αυτό που ζούμε δεν είναι οπισθοχώρηση. Πίσω από τις κόκκινες γραμμές αν δεχτούμε ότι αυτά που έχουν είναι κόκκινες γραμμές με την έννοια ότι άλλα λένε σήμερα, άλλα αύριο, άλλα μεθαύριο και να θέλει κανείς να τις βρει και να τις καταγράψει δυσκολεύεται πολύ. Όχι μόνο στο χρώμα αλλά και στις ίδιες τις γραμμές. Πίσω από τους αριθμούς λέγαμε παλιά, έλεγε παλιά μια κινέζικη παροιμία, είναι οι άνθρωποι. Τώρα ακριβώ έχει τροποποιηθεί ελαφρώς. Αυτό που είπε σήμερα ο Βολφκαν Σόιμπλε ότι εμεί πρέπει να κάνουμε αυτό που υποσχεθήκαμε και δεν μπορούμε να κάνουν οι Έλληνες τα πάντα αλλά στο τέλο οι αριθμοί πρέπει να βγαίνουν. Αλλά στο τέλο οι αριθμοί Πρέπει να βγαίνουν The numbers must add up, Που είναι κάτι που λένε πολύ συχνά οι θεσμοί Οι θεσμοί Οι οποίοι μας συμβουλεύουν Και ε, ε, παίρνουμε τις συμβουλές τους Για να πάρουμε εμείς κυρίαρχη κυβέρνηση Την τελική λύση όπως ακριβώς Κάτι άλλο θυμίζει αυτό Ναι έτσι το είπε ο τσακαλώτος στην αρχή Το ακούσαμε ήταν το πρώτο ηχητικό στην ίδια συνέντευξη τη Θεσινή που έδωσε πολύ υλικό είναι η αλήθεια. Ήταν και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο κομμουνιστής Γιώργος Κατρούγκαλος όπως δηλώνει με κάθε ευκαιρία. Ο κύριο Κατρούγκαλος εκεί μίλησε για το ασφαλιστικό το οποίο έρχεται και αυτό την άλλη εβδομάδα μαζί με το φορολογικό. Δύο καλά νομοσχέδια τα οποία θα ταράξουν όπως αναμένεται. Το σύμπαν ή και μόνο των νομοσχεδίων έχει ταράξει πόσο μάλλον τα ίδια όταν θα εισαχθούν στην Βούλη. Ο Γιώργος Κατρούκαλο, χθε, ο κομμουνιστής Γιώργος Γιορούγαλο, μίλησε, έδωσε και αριθμού και ποσοστά, εδώ έδωσε συγκεκριμένου αριθμού, για το ποιοι ωφελούνται και ποιοι θα βληθούν από το νέο ασφαλιστικό να κρατήσουμε αυτά τα νούμερα που λέει. Στο πλαίσιο των προτάσεων που υποβάλαμε στου θεσμού, περιλαμβάνεται ένα τρίπτυχο τυχο το οποίο από τη αρχή έγινε δεκτό. Και από αυτούς, χρήση δηλαδή πολύ περιορισμένων αναπροσαρμογών στις επικουρικές συντάξεις που αφορούν, κρατήστε αυτό το νούμερο, το 10% των εμφιστάμενων συνταξιούχων. Κρατήστε αυτό το νούμερο, το 10% των εμφιστάμενων συνταξιούχων. Μόνο το 10% των βιστάμενων συνταξιούχων. Προστατεύουμε απολύτω το εισόδημα του 90% των συνταξιούχων. Μπράβο! Είναι τυχερή. Είναι τυχερή το 90%. Τυχερό κομμάτι. Άτυχο είναι το 10%. Αλλά κάπως έτσι γίνεται όταν είσαι κομμουνιστής, όταν είσαι αριστερός. Κάποιοι θα την πληρώσουν. Οι λιγότεροι, οι περισσότεροι ευνοούνται όπως είναι δεδομένο. Ε, δεν τα λέμε μόνο εμείς. Είχε την ε, τόλμη, χαρά, θάρρο και ο ίδιο ο Κατρούκαλο, μόλι είπε αυτέ τι αναλογίε 90 με 10%, να δηλώσει ότι και αυτό και ο τσακαλότο, όλοι εκεί στο πάνελ είναι αριστερή. Η ίδια λογική αναδιανομή και προστασία που ακούσατε από τον υπουργό οικονομικών ότι χαρακτηρίζει το φορολογικό νομοσχέδιο, χαρακτηρίζει και το ασφαλιστικό. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Ακριβώ γιατί είναι κοινή η επιλογή μα, αυτή που μα προσδιορίζει στον πολιτικό χάρτη, που όπω είπε και ο ευκλίδη έχει βοράτο, έχει αριστερά και δεξιά υπέρ μιας πολιτικής που είναι πολιτική αριστερή υπέρ των αδύναμων Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι θα ήθελα ένα άλλο σύστημα Κι εγώ προσωπικά Κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. <μμήλιο> <συγλίου> <συγλίου> Γιατί και μέχρι ότου ανατραπεί ο καπιταλισμός και έρθει ο σοσιαλισμός, σε αυτό μαζί ας είμαι εγώ στρατηγικά. Μπράβο! <συγλίου> δεν είναι καταδικασμένοι οι εργαζόμενοι να ζουν χαμοζωή. Γι' αυτό μέχρι τότε θα κάνουμε τα πάντα για τους εργαζόμενους Δεν είπε τελική λύση, μου λένε εδώ τσακαλώτες που είπα εγώ Είπε τελική λέξη, ωραία τελική λέξη Τι εννοούσε όμως και τι ακριβώς θα γίνει Ας το αφήσουμε γι' αυτό στο χρόνο Να δούμε ποιος τελικά έχει δίκιο Χτες βράδυ ο Περτεντέρης είχε πολύ Μόλις έλξε η στάση στο ΜΕΚΑ γιατί δεν έχουν πληρωθεί ε, Το πρώτο ενημερωτικό σοου ήταν αυτό του Πρέτεντερ, είχε καλέσει την Ολγα Τρέμι, τον Πογδάνο και μιλούσαν για τη φήμωση του τύπου, ε, θέματα σχετικά με την ελευθερία του τύπου για το ρόλο του τύπου και των καναλιών εννοείται όταν λέμε τύπος μπαίνουν και τα ηλεκτρονικά, κυρίως τα ηλεκτρονικά πια μέσα ενημέρωσης, αυτοβαφκαλιζόντουσαν όλοι ότι είναι για πολιτικούς λόγους, ότι τους διώκει ένα καθεστώς της ΕΣΕΑ πρώτον, της κυβέρνησης, το πολιτικό καθεστώ. Δεύτερον, γενικώ ήταν πολύ ωραίο όλο, όλη η εκπομπή ήταν πολύ ωραία. Δυσκολευτήκαμε να βγάλουμε κάποια κομμάτια. Ένα μόνο διαλέξαμε έτσι για να το ακούσουμε σήμερα. Όσοι θέλετε να τρέχετε να δείτε τα υπόλοιπα, αυτό του Μπογδάνου που μίλησε για τον σταυρό που σηκώνουν οι δημοσιογράφοι. Λέω, θα ψηφίσω ναι, επειδή πιστεύω, είμαι πεπισμένο μάλλον, βάσει ρεπορτάζ, όχι κάποια μεταφυσική θεώρηση του πράγματο, ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στι τράπεζε. Ουσιαστικά δηλαδή λέω σε αυτούς που μου κάνουν την τιμή να με βλέπουν ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ ξαναλέω και όχι σύμφωνα με ιδεολειψίες και εκεί υπάρχει ένα ολοκληρωτικό σύστημα το οποίο επιτρέπει η Αυγή όχι το παρόν μπλόκο στο θάνατο το χωνί όχι λαϊκό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εποχή κοντρα να βγαίνουν με αγρίως προπαγανδιστικά και εμπριστικά πρωτοσέλιδα. Όμω εγώ να ενοχλώ. Όχι μόνο εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι που σήκωσαν ναι. έναν σταυρό Λε. κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματο. Τον σταυρό τη Αλήθεια, η οποία μετά αποδέδεικτε. Λερο. Λερο. Λερο. Και οι άλλοι συνάδελφοι που σήκωσαν ναι. έναν σταυρό Λερο. κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματο. Τον σταυρό τη Αλήθεια, η οποία μετά αποδέδεικτε. Αυτό, αυτό μα άρεσε πάρα πολύ. Ε, μιλάμε για το αντιμοψήφισμα γιατί και οι διαγραφέ τη σε αυτή την εποχή αναφέρονται. Και μ, ακούσαμε εδώ από τον Μπογδάνο ότι οι κάποιοι δημοσιογράφοι τότε σήκωσαν σταυρό, το σταυρό τη αλήθεια. Έπρεπε να πείσουν τον κόσμο για όλα αυτά που έβλεπαν και, και, και πολύ ωραία όλα αυτά. Βεβαίω, κανεί δεν έχει θέσει θέμα για το σταυρό που σηκώνουν εκατομμύρια άνθρωποι, επειδή αυτοί οι δημοσιογράφοι και άλλοι πολύ επί ετών. Ιεραρχούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, επιλέγουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αξιολογούν ειδήσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, παραπληροφορούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Γι' αυτό το σταυρό δεν θα πει κανεί τίποτα, είναι λογικό. Και πολύ περισσότερο δεν θα έλεγε και το χθεσινό πάνελ, το οποίο ήταν εντελώ μονομερέ. Είχε γίνει ε, άλλη μια ε, απόπειρα, άλλη μια κατάσταση, έτσι ακριβώ όπω γίνεται συνήθω σε τέτοια θέματα. Για το θέμα της ΕΣΥΙΑ έχουμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, μην τα ανακυκλώσουμε, μην τα ξαναπούμε ανόητη η απόφασή της, αλλά το να παρουσιάζονται όλοι αυτοί ως ήρωε που του διώκει ένα καθεστώ και όλε οι παρομοιώσει με τον Εμφύλιο, με το Αντάρτικο, με τη Βόρεια Κορέα, με τη Νότια Κορέα, την Άνω Κίνα και την Κάτω Κίνα, είναι εντελώ αστείο. Ωραίο είναι βέβαια, το απολαύσαμε. Πραγματικά ήταν μια ωραία σατυρική εκπομπή. Επιτέλου το Μέγκα, μπορεί να μην φτιάχνει σύριαλ, αλλά έχει αυτέ τι πολιτικέ εκπομπέ που μα ψυχαγωγούν και το έχουμε και πολύ ανάγκη. Η διαφήμιση που παίζει πάρα πολύ τώρα τελευταία είναι η Άτζελα με την γνωστή εταιρεία στην τηλεοπτική εκδοχή η ελληνοφρένεια το τροποποίησε το έκανε συνάντηση τσολιά και μπαλούρδου Όταν ο πάτος προχωρά Σε συλλογίζομαι Τι κατρακύλα είναι αυτή Παραλογίζομαι Ράσο πορτοκάλι Σου αξίζει τσίπρας Με μνημόνια σκισμένα Να μη σωθεί Αυτή με τα βλαμμένα Κάμια ελπίδα Κιμπιονκούν Ρίξε μια βόμβα Και για μένα Εσύ Εγώ είμαι ο Παλούρδας Και τα χρόνια πολλά. Κουλή Ανάσταση και καλή Ανάσταση να μην τα ξεχνάμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, έτσι κι αλλιώ. 2-11-28-200 τηλεφωνο επικοινωνία. Όποιο θέλει, παίρνετε. Σα περιμένει πολύ ο Μπαλούρδο, ο Τσολιά και ο Αποστόλη και οι τρει ταυτόχρονα. Πάνω από το ακουστικό, ζητήστε και αφιερώσει ή οτιδήποτε άλλο. Θέλετε, πείτε τον καημό σα και τα υπόλοιπα. ΣMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και No, το μήνυμά σα και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιοpapaκυριαλfm.gr. Ο Μάριο Καγή ρυθμίζει τον ήχο και με μια διαπίστωση ενό ανθρώπου που κάνει πολύ σωστέ διαπιστώσει. Και όταν έρθει κάποια στιγμή στα πράγματα, όταν γίνει και πρωθυπουργό, θα τα εφαρμόσει όλα. Τον πιστεύουμε εμεί εδώ. Πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Θέλω να εκφράσω πρώτον την απεσιοδοξία μου για την πορεία των πραγμάτων στη χώρα. Δεν οδηγούμαστε στα βράχια, έχουμε πέσει στα βράχια. <χει> <χει> Δεν οδηγούμαστε στα βράχια, έχουμε πέσει στα βράχια. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. <χει> Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυβέρνηση των θεσμών. Υπάρχουν σημεία πάρα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν κερδιθεί. Μπράβο! μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και τα οποία είναι ζητήματα που αφορούσαν τις δεσμεύσεις τις κυβέρνηση και τις κόκκινες γραμμές που είχαν χαρακτή, από τις οποίες δεν έγιναν οπισθοχωρήσεις. Δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό λόγο. Η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση <Κι> Είναι μια κυρίαρχη κυβέρνηση Πολύ καλό, το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε Και άρα είναι σωστό ότι έχουμε στόχους από το μνημόνιο αλλά συγχρόνως διατηρούμε ως κυρίαρχη χώρα <Ρι> την ε, επιλογή να αποφασίζουμε την τελική λέξη <Ρι> να αποφασίζουμε την τελική λέξη στο πώς φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους να είναι της ελληνικής κυβέρνησης Μπράβο! <Ρι> η τελική λέξη, η τελική λέξη και η τελική λύση Ταυτόχρονα το τραγούδι που ακούμε, που είναι διασκευή, το έχουμε βάλει άλλη μια φορά και μας είχε στείλει πάλι το μήνυμα από την Πράγα ο φίλος Ακροατής, ο Γιώργος. Είναι στα Τσέχικα και η μετάφραση περίπου, το ρεφρεν φαντάζομαι, λέει όπως μας πληροφορεί, κατούρα εδώ, κατούρα εκεί, κατούρα παραπέρα και άλλα τέτοια. Δεν τα ξέραμε εμεί, μα άρεσε ο ρυθμός, είναι κοφτό ότι πρέπει δηλαδή για την συγκεκριμένη εκπομπή. Το βάζουμε. Τώρα το εκτιμούμε δύο φορέ γιατί έχει και πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον στίχο. Ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που ακούγαμε στα ενδιάμεσα. Τσακαλώτο, Γεροβασίλη και λοιποί συγγενεί. Δεν είναι ώρα για επανάσταση. Μάλλον όποιο είναι να ανέβει στο βουνό πρέπει να περάσει και από τον ορθοπεδικό, όπω λέει ο Νίκο Μανιό, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, εγώ εσύ... πάντω γιατρέχα είχα ελπίζω ότι κάνετε μια επανάσταση χθε, αλλά από ό,τι βλέπω συμφωνία μου λε ότι είναι, αυτό είναι επανάσταση. Ότι θα κάνετε ρίξε, ε, επειδή κι άλλος μου το είπε αυτό στην ηλικία μου, ίσω λίγο πιο του λέω: Ξέρει, πήγα στον γιατρό και τον ρώτησα, Μπορώ να σηκώνω νουφέκη, Μπορώ να να σηκώνω. τα όπλα τα πάρει να βγει Σα να το λέω ποιο. Καλιά ενταράμε και μένα. Να, γι' αυτό δεν θα κάνουμε επανάσταση. Όλοι πάσχουν από του γνωστού πόου στα αγώνα. Τον οίκο μα το πήγε παραπέρα τουλάχιστον αφού δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό να μα πει τι ακριβώ κάνουν ή δεν κάνουν στην πόλη. Αυτό που κάνουμε εμεί τώρα, να. επειδή είμαστε κυβέρνηση δεν είναι ούτε ρήξη, ούτε ανατροπή. Είναι μια καλύτερη θέση. Κάτω την άποψη και την θύμιση δική μας, να δίνουμε αυτό τον αγώνα που είναι ένας αγώνας αντιπαράθεσης, αλλά δεν προσδοκάμε εμείς ότι με αυτόν τον αγώνα θα ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα. Δεν προσδοκάμε εμείς ότι με αυτόν τον αγώνα θα ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. Και αυτό ακριβώς το προσδοκούσε ο καπιταλισμός Στην αρχή και είχε φοβηθεί πάρα πολύ Αλλά στην πορεία από ό,τι φαίνεται Και αυτού το πιάσαν τα γόνατα Και δεν νοιάζεται καθόλου για τις δράσεις του ΣΥΡΙΖΑ Δεν κινδυνεύει με τίποτα δηλαδή Να πέσει ή να πάθει κάτι από τον ΣΥΡΙΖΑ Ζητήστε μείωση μισθού, να σου πω, έχει γίνει η δουλειά σας πάρα πολύ εύκολη πλέον Εύκολα κι ε. ε τώρα ακόμα το γλέτσο, δεν υπάρχουν αυτά, εφηλε Εάν ξαναπατήσουν επί ελληνικού εδάφους, θα πάμε εκεί και θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας Μόνο γλέτσους, κρατζαφέρης, πολεβέντης Είς. Ο Τσίτρα, ο Κυριάκο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω, τα πήγα μόνο και θα έλεγα πέντε μήνε δεν ξαναπληρώνουμε, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, oh, δεν είναι αυτό. Τι; Είναι ότι θέλω και αύξηση α. γιατί δεν προλαβαίνω να διαχειριστώ όλο αυτό το υλικό. Έτσι δεν το είχα σκεφτεί, λέω. Είναι να... και πώ θα το σφυρί. Δεν σε συμφέρει με συμφέ, α πούμε αυτό θα σκεφτό. Ένα, εγώ καθένα είπα με το δικό του. Α πούμε αρχήσει και Έλληνε και μου θυμίζει να ξέρει να θυμίζουν, ξέρεις, μου θυμίζουν να βάλω για την εαυτό μου. Με τα φεντικά Γερμανίε, Αμερικέ γαλλίε, τίποτα. Τώρα και μετασκόπια όλο τι αποκάλετε. Όπω αυτοκίνητο. Το πάμα είναι κανένα παπούλι, ξεκινάει να Καρά Συγγνώμη φίλε μου λέγα στο πιο μπροστά Ε και στο σχολείο ποιος τρώει φάπα ε, Θα φάει ο νταγλαράς στο σχολείο όχι. όχι όχι το πιτσιρικάκι Το πιτσιρικάκι, το πιτσιρικάκι. Ε Τι κάνουμε και δεύτερα. Καλά εσύ. Πήγε στου έδιωξου, στου γαμπτού, ανθρώπου, στην Αμερική. Εγώ, πού το άμα θε. το γαρμαν. Πήγε στο και φύγανε εκτό. Εγώ, Περάσαν και τον Ατλαντικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχα μέρες να κάνω μπάνια. Επειδή είναι τη μόδα με τις ΜΚΟ και όλα αυτά, είπα να το παίξω και εγώ πρόσφυγα, να μπω στο πετσί, αλληλέγγυο και καλά και θα βοηθήσω. Τόσο καταλαβαίνω βέβαια. Σου λέει θα ζήσουμε σαν μετανάστε, βοηθάμε. Είναι κάνουν οι άλλοι World Party. Εδώ είναι το World Party πολέμου. Τώρα είναι η ΜΚΟ γιατί δεν έχει καμιά ΜΚΟ να κονομά. Τώρα μεταξύ μας, ναι. Θα πάει ο άλλο αποστολή των κλέφτων πάνω από την ώρα. Ναι, πάει να πει ένα αέρα και θα φύγει. Μην νομίζει, δεν κάνει τα Φαντάζεσαι τι θα γίνει όταν πάει. Oh, Ω, από σένα όλα τα κόμματα. Και από αέρα. Όχι, φίλε, θα τους ψήσει το ψάρι στα χείλη και από τι δύο μεριέ. Ah, Αμαν, αβρώμικο <laughs> ακούγεται αυτό. Και στα χείλη και από τι δύο πλευρέ ακούγεται λίγο. Ναι, αέρα, αέρα, αέρα. Ποιο άντρε, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον τόπο Γιατί καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Παιδί μου, τώρα δεν ξέρω τι συνέβη, Γιατί το είπε αυτό ο Κλέτσο, το ουρθέ, αλλά έφαγε καναπικά του κοψάρι και θέλει αέρα, κάτι να είναι νερό, κάτι δεν ξέρω τι, κάηκε. Αλλά τέλο πάντων τα καυτερά δημιουργούν τέτοια πράγματα. Αλλά αγανάκτη ο άνθρωπο, το κάτω-κάτω. Γιατί άμα έλεγε θα πάω εκεί πάνω και θα φωνάξω όπα, Χορεύοντας ένα τσάμικο, μια ζεμπεκιά, θα τον κράζατε. Ενώ είπε ένα αέρα που είναι αγωνιστικό πολεμικό και θα πάνε και κάποιοι πίσω. Επειδή κάποιο πάλι σήμερα μίλησε για το Πασόκ, το 1989, καταλαβαίνει γιατί λέω 1989, σε ηλικία 25 χρονών πήγα διακοπέ Μαρόκο, Κανάρια, νησιά και Ισπανία, Λασπάλμα και Τενερίφη. Και ψάχναμε τον Κοσκοτάμι, καν... μάλιστα. Το κατάλαβε δε Μαρόκο γιατί ψηφίδαμε τον Πασόκ. Και <σίλει> λέγαμε <σίλει> ότι <σίλει> το σκάνδαλο το έκανε ο Κοσκοντάσι. Τα ταρίφες το κάναμε από τότε. Κάτι... Δεν ήμουν ο Τα ρήφα τότε, αλλά κάτι άλλο στη Φινήση και έκαναν visitor. Τι δουλειά κάνει τότε. Παγωτατζής. Θα μου βάλει ο... για βαλάσπρο. <σίλει> πουλάγαμε Του πουλιού το γάλα, τίποτα Εννέα και σήμερα Ένια και σήμερα Και εσύ στα σύνορα Σ' ένα χαρακόμα Και γύρω θάνατος Ατέλειωτη βροχή Κάτω βροχή και σήμερα Βροχή και σήμερα Βροχή στην πόρτα μας Ατέλειω βροχή. Μέχρι τις 22 Απριλίου Μήπως πρέπει να αρχίσει μια αντίστροφη μέτρηση Σιγά σιγά λες ε Ε δεν πρέπει Γιατί καθόμαστε ακόμα αρεφιλαραγγί. Μα αρέσει, ξέρω εγώ. Περιμένουμε την εναλλακτική, ένα σωτήρα που είναι κρυφό χαρτί. Κάτι, κάτι πάντα. Καρατζαφέρι, δηλαδή για παράδειγμα. Τον καζάκι, θα μπορούσαμε να πούμε. Ά. Δηλαδή κάτι ανάμεσα σε καρατζαφέρι και καζάκι, κάπου εκεί. Δεν είναι όμοια τα πράγματα. Άσκητο. Ανάμεσα, επανάμεσα. Εξαρτάται πόσο το βάζει το ανάμεσα. Άκρα αριστερά, καλά δεξιά ή αριστερά-δεξιά ή οτιδήποτε. Άκρα χασομάρα. <ΣΣΣΣ> Είναι μια μονομερής ενέργεια αυτή που γίνεται. Τα έχετε σπάσει με τους θεσμούς. Όχι. <ΣΣΣ> τα έχετε βρει με τους θεσμούς. Όχι. Και κάπως έτσι υπόθηκαν περίπου έτσι τα πράγματα στη χθεσινή συνέντευξη. Η δήλωση που ακολουθεί είναι από τότε που ήταν πρόεδρος, τα έλεγε πολύ ωραία, ε, δεν τα έκανε όταν έγινε πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, μόλι χθε κορυφαίο γερμανό πολιτικό και μάλιστα πρώην Υπουργό των Οικονομικών είπε ότι με αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα όχι μόνο δεν σηκώνει τον ασθενή στα πόδια του αλλά το ρίχνει στο φορείο. Εγώ τι παραπάνω να πω. Αυτό δεν φωνάζω δύο χρόνια τώρα. Φαίνεται ότι έξω έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν. Μέσα τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει κανεί τίποτα. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμο να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώ αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμο. Ο Σαμαρά, όταν ήταν πρόεδρο, τα έλεγε, δεν τα έκανε όταν ήταν πρωθυπουργό. Η δήλωση που ακολουθεί είναι από τότε που ήταν πρόεδρο, αλλά δεν τα έκανε όταν έγινε πρωθυπουργό. Όμω, εγώ πρώτο σα είπα Άμως γιατί σήμερα, σήμερα, θα σήμερα θα πούμε αλήθειες Οι, Οι συναντήσει στο σήμερα θα Παρίσι θα πούμε είχαν αλήθειες. αρχίσει επί Σαμαρά. Οι στο τέλο τη κυβέρνηση τη Νικολάη, είχαν αρχίσει να πηγαίνουν στο Παρίσι Οι για συναντήσει με την Τρόικα επί Σαμαρά. Ήταν εξευτελιστικέ. Για ερετού, για εκλεγμένου υπουργού ελληνική κυβέρνηση. Διότι <laughs> έχω μαρτυρίε διπλωματών ναι. που μου λένε ότι οι υπουργοί περιμέναν επί 8 ώρε ένα σαλονάκι για να φτάσει 3 το πρωί να μπουν να εξεταστούν από κάτι τεχνοκράτε που δίνουν αναφορά μόνο στα αφεντικά του, σε κανέναν όμω πολίτη, δεν του εκλέγει κανεί. Άρα όλα έχουν τη σημασία του. Και το γεγονό ότι ακόμα και τώρα. Παλεύουν στη διαπραγμάτευση για να ξαναγυρίσουμε σε εκείνο το καθεστώ, αλλά εμεί αντιστεκόμαστε σε αυτό. Είναι σημαντικό εμεί, όχι απλά αντιστεκόμαστε. Ζητούν να ξανάρθουν στην Αθήνα. Προφανώ και ζητούν να ξανάρθουν στην Αθήνα. Αυτά τα ωραία από του Προέδρου και Πρωθυπουργού. Αύριο έχουν απεργία τα ταξί, όλη μέρα, 24 ώρη. Οι επιτροπέ αγώνα τη Πασεβέστα ταξί καλούν σε προσυγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στι 8.30 το πρωί. Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Έλα ρε, Αποστολή, για πάντα. Χέρι, Χέρι, χέρι, χέρι, χέρι, χέρι. Ε, Τι έγινε, μα κλέψανε τη το... λαϊκή εθνικότητα με την εθνική ενότητα. Είναι αντισυνταγματικό, αντιδημολογικό και αντιγραφέο. Και, μα, και τα κτλ. Μα όλα που λέγει η ζωή. Τι έχει να πει εσύ γι' αυτό, Μύρισε δημοκρατία όλα αυτό το πράγμα. Μα τι, γι' αυτό φτιάχτηκε. Πάνω, για να ευωδιάσει μά, η δημοκρατία, δηλαδή. Αυτή η μυρωδιά που έχει αυτή η δικιά του δημοκρατία, μίρισε, δημοκρατία μίρισε, έχει ιδιαίτερη γεύση. Μ, ο και η Άνοιξη. Δημοκρατία, όλα μαζί. Σαν μαγειρεύονται όλοι Με τέτοια βγάζει. Όλοι μαζί ξέρω και ξανά που είναι τόσο τραβάμε. Λόξα, όχι δόξα, αλλά ανάλογα πάντων. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ο στο ξενοδοχείο για παπτούζα για να καλύψουν όλου του άλλου. Συμφωνούμε? Είναι αλήθεια. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Θα περάσουν τα μέτρα. Φαντάζουμε κάποιο θα αντισταθεί. Άρα ετοιμάσουν να κάνουν και κάποιο χτύπημα για να μα απασχολήσουν και να μαζεύουν τα κύριε με κάτι άλλο. Αμφισβητώ ότι υπάρχει διαπραγματεύσεις. Στην αρχή η ελληνική κυβέρνηση για ότι έχει κόκκινες γραμμές, κάνει το λιοντάρι. Στην πορεία διαπιστώνουμε ότι η Τρόικα είναι σκληρή και ανάλγητη. Στη συνέχεια διακόπτονται οι συνομιλίες και κάθε φορά διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατίας. Όλα τα έχει, πει, τα έχει πει αυτός ο Τσίπρας στο παρελθόν σχετικά με τις διαταγματεύσεις. Δεν κρατούσε το στόμα του λίγο κλειστό. Σχετικά με τα πάντα έχει πει από ό,τι κατάλαβα. Ό,τι μ' α... και έχει γίνει στη χώρα και την έκανε μετά ο ίδιο, την έχει καταγγείλει. <συλίξε> Γεια σα, συγχαρητήρια για τι εκπομπέ. Φέρμα από πάτρα. Γεια σα. ο Εδώ κάναμε ολόκληρη κινητοποίηση ο Δήμος Πατέων και τον αγκαλιάσαν όλοι οι δήμαρχοι των 220 χιλιόμετρων που δεν ήταν κομμουνιστές σαν το δήμαρχο μέχρι και ο Δεσπότη ήρθε. Ο πατρόν Χρυσό όμω, δεν λέμε για τα άλλα παπαδαριά, όταν πήγε να μπει στο πούλμα, του λένε οι κυλαράδε παπάδε, πα με τον κομμουνιστή και λέει αν ο Χριστό είπε κάνατε τον οίκο, του πατρό μου εμπορίου και έγινε λαϊκό ρήτορα, τότε είμαι άμα ο πελετήδη Ευαγγέλιο, τι με διαφέρει τη κόμμα. Η ανεργία έχει κόμμα, του λέει του άλλου παπά. Και μπήκε στο πούμα και περπάτησε. δημάρχη Κορίνθου, Ξιλοκάστρου, από τα Καλάβρητα, άνεργοι, δεξιοί, πασό και αριστερή σιριζέοι κομμουνιστέ, φτάσανε στο σύνταγμα, παραδίδουνε. Λέει υπουργό, θα δούμε. Έλεγε το πασό, δημοκρατία. Λέει εκτό από τη Χρυσή Αυγή, θα δώσω σε όλου. Και είπε ο Κουτσούπα ότι εγώ θα το θέσω στη Βουλή. Τώρα κανονικά πρέπει να το θέσουν και οι άλλοι. Είναι Πώ το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτό το κυνήγι που δεν είπε ποτέ ψέματα, που τα έχει προβλέψει για τον Άτο, για του πολέμου, για όλα αυτά, εκράτησε 15 βουλευτέ. Το ξέρει ότι υπήρχαν οργανωμένοι κομμουνιστέ που ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρει αυτό. Εγώ είμαι φίλη των γιατρών του κόσμου, είμαι πάνω από 60. Τα παιδιά μου είναι άνεργα, γιατροί άνεργοι. Πολεμάω όλε τι πορείε, κουτσένοντα όσο μπορώ. Ναι, για σανοτά όλοι. Για εγώ. Εγώ γιο. Ναι, ναι. Για ένα πόλο, Foxfagin που πουλάσει. Ναι, ναι, το Πόλο. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει. Γενικώ υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει, αν υπάρχει θα κλφάτα. Όχι, μπορεί να έχει πολιθεί γι' αυτό. Δεν έχει πολιθεί, δεν έχει ποληθεί είναι αλήθεια. Πότε μπορώ να το δω. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Πέτσατε μικρό μελέγω. Μελέγο, μελέγο, πέτσαμε μικρό. Θα χρειαστεί και... μια μικρή συναρμολόγηση Γι' αυτό. Ναι, ναι. ναι. Ενώνει στα τουβλάκια φτιάνει αμάξι. Θέλει μια μικρή συναρμολόξηση, το έχω δύο κουτιά είναι μέσα. Έχει προβλήματα, δηλαδή. Προβλήματα. Όχι, απλά επειδή δεν χωρούσε. Mm. Το έχω βάλει, α πούμε, πώ να σου πω. Το έκανα σαν και αυτά τα σουηδικά του σούπερ μάρκετ που έχουν τα ξύλα του κόλου και τα κεφτά και, και μετάλογα. Τα έχω έτσι τακτοποιημένα, α το πω και έτσι, σε κούτε. Για το αυτοκίνητο εγώ περνώ. Ναι, ναι, για το αυτοκίνητο. Έχει και καβίλε, μέσα βάζει καβίλε. Ενώ είναι στα κομμάτια, το κλειδί στη μίζα, γεια σα. Το αυτοκίνητο, το Volkswagen, το Πόλο. Το Πόλο, ναι. Πότε μπορώ να το δώσω. Ό, όποτε θέλετε. Και σήμερα και αύριο. Ναι, έχει κανένα κινητό για να μπορούμε να συνοηθούμε. Ναι, ναι, σε 97. 350. 3.50. Για να μπορούμε να συναντηθούμε, τι όλη μπορώ να πάρω. Μεσημεράκι, τέτοια ώρα είναι καλή που πήρατε. <Ρι> και πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκρούεται με το ΔΝΤ μήνα Μάρτιο και Απρίλιο. Ενώ ξέρουμε όλοι ότι οι μεγάλε συγκρούσει γίνονται Ιούλιο. Τέλο πάντων, αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι συγκρούεται με το ΔΝΤ, συγκρούεται. Και αυτό στεναχωρεί πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Η λάσπη του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στο ΔΝΤ δεν θα περάσει. Ζεσουή Δουνουτού. Όχι στην άνανδρη επίθεση εναντίον της Χριστίνας Λαγκάρντ. Ναι, στην ελληνική φιλοξενία και παράδοση. Ζεσουή Δουνουτού. Δείχνουμε έμπρακτα την ελληνική μας στο πολύπαθο Δουνουτού. Δίνουμε τη μάχη στο πλευρό του Δουνουτού και ενωμένοι θα νικήσουμε. Νέα Δημοκρατία. Ζεσουή Δουνουτού. Μείνε εδώ. Μην πα αλλού. Έτσι λοιπόν κρατάμε αυτό το σύνθημα, μην εδώ με μπασαλού, έχει μαγκαζίνο σε λίγο μόλις τελειώσει το τρίτο μέρος του λαού. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Τα βάζετε μετά με τον ελληνικό λαό από το 43% το Πασόκ στο 4%. Ψήφισε ο ελληνικό λαό 62% όχι στο ευρώ και στην Ευρώπη, Ναι, περίπου. Περίπου, εντάξει, περίπου. Γιατί ήταν και κάτι άλλοι που λέγανε ναι, πέταξε έξω τον Καρατζαφέρι από τη Βουλή. Μα αρέσει αυτή η αυταπάτη που βέβαια είναι χαρακτηριστικό του κόμματο που στηρίζει. Μα αρέσει αυτή η αυταπάτη που θεωρείς ότι ο κόσμο έβγαλε τον Καρατζαφέρι έξω, όπω θεωρεί ότι ο κόσμο έβαλε τον Καρατζαφέρι μέσα όταν τον έβαλε στη Βουλή. Ε, μα, γιατί τα μέσα... Μαζικής Μα ζητήσει ενημέρωση με μοσιογράφη. Αντίστοιχα φαντάζουμε και σκέφτεσαι και σε άλλα. Μάλιστα αλλογικό. Γρήγορτι ή σερβίρετε στο Η ζωήτσα καλά, τί? τα παιδιά, τι γίνεται όλα καλά. Καλούν η ζωήτά. πάντα καλά. Η ζωή δεν ήταν ικανή και τη βγάλατε έξω. Λοιπόν, εσύ τι σερβίρετε στον ελληνικό λόγο. Και στη χασιά άμα πα να φας, Θα σου φέρει ο άλλο ένα τεράστιο και έχει να διαλέξει τι θα πάρει. Οπότε δεν είναι που σερβίρει, είναι αυτό που παίρνει από σερβιτόρο. Άμα σου φέρνει και δεν Δεν την πάρεις σκορδαλιά, είναι πολύ απλό Δεν την παίρνεις σκορδαλιά από το δίσκο Είναι τόσο απλό Υπάρχει ναι, ναι. μια πληροφορία ότι να συνεργαστείτε με τον Νικόλα, Αν δεν μα πει αν ισχύει. Ο πατέρα σα πρέσβες... κάτι πρόκληση. Κουβέντα δεν έχω κάνει καμία. Α, Α, θα θέλατε όμω, τα ψηφοδά, σα καταλαβαίνω. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει έλλεινα γονό που θα τον είστε για πρώτο. Κατζαφίλε ή και τον κοκκό; Είναι άξιο με ο Κοκό. Και ο γιο του κοκκού θα χρήσιμο, ναι. Ο γιο του κοκκού ακούστηκε από κάπου αυτό και ο Κοκό, δηλαδή, ότι είναι χρήσιμο για κάτι, για οτιδήποτε okay. που δεν έχει δουλέψει. <laughs> λέμε για τον τζήρ που δεν έχει έντονη τον καραμαλί και όποιον. Αυτό δεν έχει δουλέψει ούτε να φύλε που δεν έχει δουλεύει. Αυτό, βιογραφικό... Ο, θα... ο, δεν τον έχει πάει στο δούλευμα, κάνετε ένα φίλο του. Δηλαδή, τη λέξη δουλειά δεν την ξέρει. Τη δουλεία αναγνωρίζει περισσότερο, αλλά τη δουλειά σε καμία περίπτωση. Όπου <χουαμόσονος> oh, <laughs> εγώ. Θέλατε, τρελό, αγόρι, τι <laughs> Πρέπει να σου βάλω χέρι που έβρισε στο στον άδελφο σου προχθέ. Δεν ασχολήθηκα. Κάριν μια χαρά, ρε φίλε. Α πούμε να το πω κάτι. Ρέγε μ' να στηριάκε, ξεκόλα το κεφάλι σου. Αυτά που είπα, δεν τα είπα επειδή είσαι ειδικά εσύ. Τα είπα για αυτά που ψηφίζει. Να σου δώσω το τηλέφωνο του να βγείτε να... για ένα καφέ για ένα ποτάκι να τα βρείτε. Το αγκομενικό μου φαίνεται με αυτό. Λατιαβάκι στο εργάλο να έρθει όποτε θέλει. Ένα μαλλιά αξίζει ή με θα με καταλάβει. Εγώ μιλάω για τα πολιτικά σου φρονήματα. Ψηφίζει ένα κόμμα τη Χρυσία Δίκη. Δεν ψηφίζει ποιο είναι αυτό, σαμαρικό είναι. Δε, δεν ξέρω τι κάνει. Αν ψηφίζει τα ούγκα ούγκα, ψηφίζει ένα κόμμα που υποστηρίζει κάποιου. Μα δεν τα ψηφίζει, δει. παιδί μου. Δεν ψηφίζει αυτά, σαμαρικό είναι σου λέω. Οφείλω να τον υπερασπιστώ γιατί μου κάνει παράπονα μόρα. και πληγώθηκα. Δεν έχω τίποτα μάθει του. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει στο ελληνικό κοινό. Εγώ μιλάω για τα πολιτικά σου φρονήματα. Ε είσαι μαλάκα. Ε τι να κάνουμε, όχι μόνο εσύ. Δεν μιλάω για σένα. Μιλάω γενικά για αυτού που δεν ψηφίζουν με ΚΚΕ. Είναι και αντικομό. Νησίς. Δεν θέλει κι άλλα να πάρει μα... yeah. δεν έχω τίποτα μαζί του για όνομα του Παναγία. Yeah. Έλα, Παστόλη. Έλα. Το πλεώνασμα που μα λέει ο Τσίπρα ότι έχουμε περιλαμβάνει και την άψογη λειτουργία στο σύστημα υγεία. Α πούμε, ναι. Ε, ναι, είναι φοβερό, πρόσεξε. Έκανα μαγνητική 20 Μαρτίου, την οποία πρέπει να τη δει γιατρό. Έκλεισε ραντεβού για τι 3 Μαου, αλλά επειδή αποφάσισα να μεταφέρει την αργία τη Πρωτομαγιά η γιατρή, ακυρώθηκε και το επόμενο που βρήκα είναι για τον Ιούνιο. Ε, φοβερό πλεώνασμα. <Τι> Είναι η ευκαιρία. Αυτή είναι, ναι. Είναι η ευκαιρία γενικά για Αυτό που, τα... που δεν μου λε ένα καλημέρα, ένα αγιά, πολύ με τσατίζει. Σε εισαγωγικά, η ευκαιρία ε, να μην ξαναφανεί αριστερό ή είναι αριστερό στον πλανήτη. Είναι η ευκαιρία στην Ελλάδα που τραβάει την πιο μεγάλη κρίση, είναι το, το κέντρο του κυκλώνα τη παγκόσμια οικονομική κρίση, να γίνει αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τον Τζίπρα. Γιατί όπω είπε και ο Ανιέλη κάποτε, ο Φίατ, είπε ότι είναι καλό που υπάρχει αριστερά, γιατί από αυτήν είναι να περάσουν μέτρο που δεν να Ο κομμουνιστή δεν είναι αριστερό. Η ευκαιρία είναι μεγάλη. Δεν την αφήνουνε. Ο καλό και ο κακό συνέχεια μα παίζουν. Ο καλό και ο κακό. όλος μιλάει γιατί θα είναι το σκηνή που θα έρθουν οι Ευρωπαίοι για να μα κρεμάσουν. Τα λέει στα ίσα όλα. Εγώ επειδή τη βλέπω τη δουλειά, αρχίζω και βγάζω 60 από τώρα στο ATM. 15 Ιουλίου, όπω τα χθε στην τη τηλεοπτική ελευθερία που φοβερό, τα φέτο. Αρχίζω και ειδικό, ναι, στο ATM. Γιατί το καλοκαίρι θα κάνουμε. Θέλω να εκφράσω την απεσιοδοξία μου. Για την πορεία των πραγμάτων στη χώρα. Δεν οδηγούμαστε στα βράχια, έχουμε πέσει στα βράχια. Δεν οδηγούμαστε στα βράχια, έχουμε πέσει στα βράχια. Πολύ ευχάριστο αυτό.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 Μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση και τα οποία είναι ζητήματα που αφορούσαν τις δεσμεύσεις τη κυβέρνηση και τις κόκκινες γραμμές που είχαν χαρακτή, από τις οποίες δεν έγιναν οπιστοχωρήσεις. <χει> <χει> δεν έχουμε πει καμία στιγμή ψέματα στον ελληνικό <χει>